Λάμε, το χάσαμε το μωρό. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Τα έχει πει και η Βύση, βέβαια, έγκαιρα. Τι είχε πει. Χωρί το μωρό μου. ενώ <laughs> ότι <laughs> ασκήσει τώρα και τέτοια. ήξερε η Βύση. Εδώ αυτό που ακούμε είναι μια άσκηση που έγινε στο νοσοκομείο τη Λευκάδα. Μπράβο. Ε, και το σενάριο προβλέπει ότι πάει ένας ένα μπαμπά, ο οποίο δεν είναι Έλληνα. Γιατί όπω θα ακούσουμε θα περάσει τα σύνορα, ναι. μάλλον. Κάπω πρέπει να βγει και ο ρατσισμός μα. Δεν μπορεί να είναι το. Κάνουν οι Έλληνε τέτοια πράγματα. Όχι. Ε. Το έχουμε δει στην Νικολούλη. Πάει ο μπαμπά, κλέβει το μωρό ναι. από το δωμάτιο που ήταν με τη μαμά. Για το βάλει του. γέννητο προφανώ. Και το παίρνει αγκαλιά και φεύγει και το σκάει. Σαν θέμα. Έχουν γίνει πολλά τέτοια και γενικώ θα παρακολουθούμε. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό καθε αυτό. Εδώ όμω. Στη και... χώρα τη γελιότητα δεν μπορεί άσκηση. να γίνει σοβαρά. Εγώ λέω να κάνω και μια άσκηση. Πώ επιβιώνει κάποιο σε... σε ράτζο. Ναι. Έξω, α πούμε, στο διάδρομο. Χωρί μεθ. Ενώ τέτοια. Χωρί τα χρυώδη για να σου δέσει ένα πόδι, πούσπασε, ξέρω εγώ. Όλα, αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό λέω. <laughs> μια άσκηση, κάτι να, το, να, να είμαστε έτοιμοι. Γιατί συμβαίνει ξαφνικά στην υγεία του άδωνη και λε: Αποκλείεται Εδώ και να ναι. έτυχε. Στου διαδρόμου γίνεται προσωμείωση νοσηλεία. Mm. Πώ θα ήταν αν ήσουν σε θάλαμο. Και η μίζερη τώρα η συμμορία τη Μιζέρια κάθεται και λέει ότι είμαστε έξω στο διάδρομο. Άσκηση. Ναι, ναι, ναι. <laughs> <Παίξτε>. <laughs> Παίξτε ωραία όπω παίζει. Παίξτε ωραία, κάντε το παιδί. Εδώ λοιπόν είναι η άσκηση, καν άσκηση στο νοσοκομείο της Λευκάδας ότι έρχεται ο μπαμπάς ένας εκεί που ντύθηκε μάλιστα με γυλαίκο κίτρινο. Ναι, ναι, για να τον το βλέπουμε. Έξω, να ναι. Το βλέπουμε ναι. Και όλοι πάλι φορούσαν τα γυλαίκα τα κίτρινα και γυναίκες, γυναίκες, κύριες, είναι γυναίκες κύριοι. Αυτό μάλλον ήταν στολή τη άσκηση. δεν μπορεί ναι, να το Ναι, ναι. και πάει, το κλέβει το παιδί και είναι, τώρα βγαίνει μια ταραγμένη μάνα που το παίζει ταραγμένη μάνα mm -hmm. είναι οι, οι πάλι εκεί προϊσταμένη του νοσοκομείου και τα λοιπά και θα ακούσουμε πώ ερμηνεύουν mm -hmm. ε, όλο αυτό το θέμα 2, 1 Κορίσια Στο Εδώ είναι το, η πρώτη σκηνή που βγαίνει από ένα διάδρομο μέσα. Βλέπουμε τον μπαμπά να το παίρνει και να φεύγει. Έτσι ξεκινάει. Μόλι λέει 3-2, 1 Μάλλον λέει 1-2. Ναι, 3-2-1. Κλείνει. Ναι, ναι. ναι. Ε, ο μπαμπάς το και μωρό τρέχει. ήταν αληθινό, η κούκλα. Όχι, τι αληθινό. Ξέρω γιατί δεν το έχει κανεί. <laughs> κούκλα, εκεί. Κείμενα, ποιο είχε γράψει. Ε, μάλλον αυτοσχεδιάζουν. Στη λευκάδα. Improve. Ναι, improve. Είναι, ναι. Είναι αυτοσχεδιασμό και έτσι βγαίνει καλύτερο. Ναι, <laughs> καλά, εντάξει. Βγήκε εννοεί. αλαφιασμένη μέσα η μάνα, μια ψύχρεμη εντωμεταξύ εκεί προϊσταμένη. Είναι μια λήψη αυτό. αυτό είναι μια μία, μία, μία λήψη, πρόβα <laughs> λήψη δεν <laughs> πήγε <laughs> δεν αυτό δεν το Και <σχερ> <ιότητα>, <σχερ> παρακολουθούμε και την πρόβα και την άσκηση Θα παρακολουθούμε αυτό θα πάει και σε άλλο ο θα κάνει περιοδεία αυτόν Ναι, Δεν θα το κάνει τον Ευαγγελισμό. Θα ήμω στη Λεφκάδα. Γιατί στη Στη Λεφκάδα κλέβουνε, Παιδιά ξένο, ξένοι που τα περνάνε εξωτά σύνορα. Αυτή από την πύλη που πνιγεί είχαν πού πηγαίνουν, Στο νοσοκομείο τη Λεφκάδα πηγαίνουν να κλέψουν παιδιά. Δεν το ξέρουν. Κάπω πρέπει να παντρευτεί όλο αυτό. Να έχει ένα επιχείρημα και ο Σαμαράς, ο Άδωνη. Σκηνή μέρος 2 Μέσα σε ενημερώνω από την εχθρική κεντρική ροσκοδικό. Λεό κοντικό. Λεό κοντικό. Τώρα Της είχατε σήμερα, μη μου σχολητώ. Κλείστε τις πύλες, κλείστε τις πύλες. ΡΟΣ κωδικός, ΡΟΣ κωδικός, ΡΟΣ κωδικός. Κλείστε τις πύλες, ο ΡΟΣ κωδικός. ΡΟΣ. Ναι, έτσι το έχουν όνομασει. Είναι η προσταμένοι εδώ που παίρνει τηλέφωνο από τον όροφο, παίρνει κάτω να κλείσουν τις πύλες. Το θέμα είναι ότι έχουν πει σε μια γυναίκα εκεί να κάνει την αλαφιασμένη Πολύ δύσκολο να πιάσει το αίσθημα τη μάνα που τη έχουν πάρει το μωρό. Το τσίμπισε λίγο τρολάκι. Το, το τσίμπισε, όχι μόνο το τσίμπισε, είναι αδιάφοροι τελείω. Το μόνο που κάνει είναι να πετάει συνέχεια τη λέξη το μωρό, το μωρό, α, α, άνευρα όμω. Το μωρό, το μωρό. Ε, δεν είναι όλοι για αυτό το σχεδιασμό. Δεν το λέω. έχουν όλοι γράψει κοινό να το πει σωστά. Αυτό βγαίνει γελίο όλο αυτό hey. μετά. Συγγνώμη, νοσηλεία είχαν περάσει, είχαν τελειώσει αυτά. Δεν <laughs> <Είχανε> μέσα <laughs> που είχαν <laughs> χρόνο ενώ για να κάνουν και Ε, τι σημασία έχει. Ε, εννοώ, κάποιο μπορεί αλλά, να περίμενε να του αλλάξει σωρό. Το θέμα είναι από όλη αυτή την άσκηση τι έχει μείνει στον καθένα για να κάνει στην περίπτωση που όντω συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή η, μία θα, η μάνα θα την έχουμε σε κανονική κατάσταση. Η νοσοκόμα η προσταμένη εδώ τόσο θα λέει ροζ, κλείστε τι πύλε. Mm. Ροζ, πώ το πέ, όχι γραμμή. Συναγερμό. Ροζ, συναγερμό. Και η άλλη ροζ, θα τραβάει με κάμερα. Και θα είναι και η άλλη από εκεί. Σκηνή τρίτη. Α άλλο. Το Η e gli e tin ton olesi alla Θα alla το osteo metaboliche clinici. Το βρούνε. Το scotico, το kala alla sti, relax metaboliche clinici. Tomorrow. Το Το βρούνε. Το Αвто αστυνομία. Ναι. Α, Εκεί η αστηνομική είναι πάντα λιθινή. Ναι, ναι. Ο đấy πρέπει. Η αστηνομική για να η αδούνε επιξελώνε. Να σοκομιακή αστηνομία, η κάνει κάφια κινούρη. Όχι, Όχι ακόμα. Λέω, μιπως. Όχι ακόμα. Εδώ κάνουμε... έχει τον τρένο, θα γίνει τον τρένο, να μειώνεις το νοσοκομείο. Τον moron. Τον moron. Που θα πιάνει και του morous. Ναι, που ο κιβανάς. αλλά ναι, καλό πέμπτη. Εντάξει, ψαγμένο πέμπτη. Ψαγμένο πέμπτη. Υπάρχουν και ψαγμένα την πέμπτη, δεν είναι μόνο. Ναι, κάμια φορά φέρει. Το panéri. Ναι, ναι. Ε, απομένα. Λίπω, έρχεται η αστηνομία. Το μωρό μου πήρε το <μήν> μωρό <μία>. και έφυγε. <τυξά> Ο άντρας μου, πήγε, πήγε στο πάνιο 5 λεπτά και το πήρε. <τυξά> <Μου πήγε. τυξά> ένα ρούσο κουπερτάκι ήταν ένα κοριτσάκι είναι. Φόραγε ένα μπλε πουλόβερ. <τυξάκη> Πήγαν την πήγορα. θα ήθελα Προσωπ... να πάρει στα σύνορα. Δεν ξέρω, είχα πει στο πάνω, δεν ξέρω καθόλου. Που και αλεύρι, μην ξεχάσετε. <laughs> δηλαδή αυτό, το μωρό μου, ε, μην, μην πάτε να βρείτε άλλα μωρά και το δικό μου. <laughs> Ρωτάει ο αστυνόμο τι φορούσε, Εννοεί τον άντρα. <laughs> και λέει εδώ η αλφιασμένη μάνα ένα ροζ, κουβερτάκι. Μπλε <laughs> που λόβερ, είπε. Άγια το μετά λέει, λέει, εγώ στην όμως, φορούσε, <laughs> Και μετά λέει <laughs> ο αστυνόμο, ο άντρα σα τη φορούσε. Όλοι ξέρουμε ότι φορούσε το πράσινο γυλαίκο και κολαϊδευόμαστε μεταξύ <laughs> μα <είμαστε laughs> <είμαστε> τώρα. <laughs> τώρα. Πε κάτι ρεαλιστικό και σε ποια σύνορα το πάει. Πού θέλει να το πάει το παιδί. Εδώ τώρα αυτά. Μπορεί να είναι και χρήσιμα κάποιες στιγμές και με αυτά που γίνεται στη στην σύγχρονη κοινωνία. Όμως δεν έχει νόημα να το τραβάσει σε κάμερα, να το θεατροποιήσει με τέτοιο τρόπο, γιατί γελάγαν όλοι. Μάλιστα το έχει πάρει το λούμπεν αυτό, <συσχε> το όλο το. Και είναι μια κυρία που μέσα στον πανικό, που πρέπει να υποδηθεί, είναι νοσοκόμα, φοράει ένα κόκκινο αυτή, δεν ξέρω γιατί, ε, ενώ πρέπει να υποδηθεί τον πανικό και την πανικόβλητη, Πάει μέχρι ένα σημείο και γυρίζει πίσω. Ενώ τρέχουν όλοι ε, προς τα ήταν Και ήταν. γράφει το Λούμπεν κάπω ότι μέχρι εδώ πληρώνουμε. <laughs> <laughs> Δεν παίρνουν και κανένα μισθό. Τι προκοποίησα κάπου τον καραγκιόζ. Δεν έχει Πέρα δόθε. Αυτά έχουν σημασία στους υπηρεσιακού παράγοντε. Δηλαδή πώ θα αντιδράσει, αν έχουν όλο το προσωπικό, αυτό ξεκινάει από άλλου. Αν έχουν όλο το προσωπικό τα νοσοκομεία, ώστε να μην μπορεί κάποιο να μπαίνει μέσα και να αρπάζει μωρά. Ε, αν φυλάνε, αν έχουμε τι νοσοκόμε αυτέ που πρέπει, το ιατρικό προσωπικό, τη φύλαξη, κελτίρια. Όχι, αυτά είναι το θέμα. Γιατί αν, επειδή βλέπουμε το καρκίλιο, άλλο. Έχουμε το κάστε των ηθοποιών Δεν θα έχουμε και του αληθινού. Μετά δεύτερο, να, να, να γίνει άσκηση μεταξύ των αρμοδίων, τη προσταμένη, των νοσοκόμων, <ΣΣ2> τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Πώ μπαίνει τι ευχαριστώ. Εγώ θέλω νοσί, να, δούμε, να δούμε τι θα το κάνουμε σε ένα νοσοκομείο τη Άγωνη. Που είναι ένα για όλα. Ένα το μωρό, ένα ο νοσοκόμο, ένα για το εξωτερικό, ένα για την κάμπα. Μονόπρακο θα γίνει αυτό. Εκεί... Που εκεί δεν έχει γιατρού, δεν, έχει... δεν έχει σάχη, δεν... δεν έχουμε. <συνά> τι να κάνουμε, <συνά> <συνά> πάρτο. Θέλει να πα και μένα στα σύνορα, <συνά> Πάμε. Εμεί Μα... τι να κάνουμε. Και δεν πληρώνουμε και είμαι μόνο μου και κάνω τα αράματα και κόβω τα αράματα. Έτσι, Πάρ και το μωρό, πάρτε και όλα. Ενώ στη Λευκάδα που δουλεύαν 10, ανεβάσανε θεατρικό Χριστούγεννα. Όχι. Βέβαια στη χώρα των. στη χώρα. Στο σήμερα του TikTok και του Internet και του κινητού, γενικώ, θα ήταν και κάμερα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρί κάμερα. Και όχι. Μα, και, και από ναι. εκεί προκύπτει η γελιότητα και έχει γίνει ναι, ναι. viral. Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό για ένα σοβαρό λέω, θέμα. Που το σοβαρό θέμα είναι πώ φυλάσσονται οι χώροι. Τα δημόσια η υγεία, η παιδεία, πώ παρέχεται με του ανθρώπου που πρέπει να έχει. Πάντω θυμάμαι παλιότερα που δεν ήταν διαδεδομένα τόσο τα ίντερνετ και τα κινητά συνεχώ στα χέρια μα που ήταν μια άσκηση τη αστυνομία που είχε <laughs> παρουσιάσει ο Καραμέρο, νομίζω, στον αντένα, σαν να λέει, πραγματική άσκηση. Ο Χαριτάτο. Ναι, είναι το ίδιο. Είχε διαγραφή νομίζω, και από την μεσαισία που είχε να σα έκαναν εκεί και ήταν άσκηση αστυνομία και, και καλά μπαίναν μέσα, πάλι, πάλι με κάμερα. δια γελιότητα, με μπάτσου. Γιατί οι φωνέ εκεί δεν έχουν το πραγματικό Του πραγματικού πανικού. Και, ε, ε, δεν είναι ηθοποιοί άνθρωποι και το βγάζουν για γελίο τρόπο. Και κάνω του αστυνομικού. Πώ παίζαμε όλοι, οι μικροί κλέφτε και αστυνόμου, θα με τον ίδιο τρόπο υποδείονται κι αυτή. Εδώ χάνει αυτό. Που? Χάνει στο ότι λένε από την αρχή ότι είναι άσκηση. Άστο ότι έγινε έτσι, α, να α, δούμε, βάλτε α, του ρελιστικά μπλε που πούμε πού λόβε, κάτι. Να καταλάβουμε ότι μπλε που δεν είναι πράσινο κι ολίγα. Αν θέλουν πραγματικά να γίνει δουλειά, όντω πάει. Βέβαια τώρα στέλνει τη μάνα στο, στην κόλαση εκείνη τη στιγμή. Αλλά μόνο με τέτοιο τρόπο, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο γιατί και οι επισκέψεις πολιτικών γίνονται κατόπιν συνεννόησης. Όλα στην υγεία ειδικά δεν υπάρχει τίποτα ευθυνδιακό. Τι θέζατε... να υπάρχει. Αλλά Σου λέει ποιος στον Ευαγγελισμό και τα είδε όλα τέλεια. Και τον πάει στον Ευαγγελισμό μόνο στην ανακαινισμένη πτέρια. Είναι πού θες να πάει. Δεν ναι, ναι, ναι, πάει στον 8ο που, είναι πάει. που τρέχουν οι σοβάδες. Γιατί να πάει να δει του να, να πω. και πάει στο καινούριο εκεί. Α, τι ωραία που τα κάνατε. Είτε, ωραία νοσοκομεία. Μπράβο μα. βλέπω είναι μόνο γιατροί. δεν είναι γιατί είχαν Ναι, τι να κάνουμε το ρόλο Το μετρό δεν δούλευε σήμερα το πρωί. Α. Δεν έπαιρνε μπρο, πήγε, περιμένανε μέσα. Πότε θα πάμε, Βενιζέλου. Έχουμε Ήτανε μετρό. μπροστά ο Μπαλούρδο, ποιο ήμουνα, δεν θυμάμαι ποιον είχα κάνει. Με το μετρό Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Πριν χρόνια ναι. ήμουνα. Ναι, ήσουνε. Όχι, δούλευε το κοινό το μετρό. Το που δικό είχα, μου βούλευε. Αδούλευε, απλά πήγε σε το... ρυθμού Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι στο μετρό αυτό τη Θεσσαλονίκη που κάθε το μέρα. Το καλό, πήγε, το ευρωπαϊκό το πρώτο. Που έχει θέματα πάρα πολλά. Κάποιο είχε δώσει μια ευχή. Έχουμε φτάσει πια σε ένα πεδίο που βλέπουμε ότι ευτυχώ οι τιμέ ειδικά στο σούπερμαρκετ, έχουν σταματήσει να αυξάνουν. Ευτυχώς! Ε, αλλά οι μισθήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν. Άρα για τα επόμενα δύο χρόνια πιστεύω ότι δεν θα έχουμε να κάνει τις αυξήσεις Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε. Αλλά θα έχουμε πιο σημαντικές αυξήσεις μισθών. Ευτυχώ! Άρα το, το χρόνο θα είναι καλύτερα από φέτος και το παραχρόνο θα είναι καλύτερα ε, από το χρόνο. Αυτό δεν είναι ευχή στο μετρό, θα την ακούσουμε σε λίγο. Ναι, Εδώ εμπός. είναι μιλάει με μαθητέ mm -hmm. και ο πρωθυπουργό μα λέει ότι πάλι για τι αυξήσει ότι δίνουμε μισθού και ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα και του παραχρόνου που είναι του χρόνου του, του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερα. Ναι, τα φώτισε. Και έρχεται. Τα <laughs> <laughs> <Δεν> καταλάβανε. <laughs> <παιδάκια, laughs> τα φώτισε και καταλάβαμε Ήταν μια μήνυ παρένθεση. Η δικό μου ήταν το λάθο, όχι ο Κύρκο. Εγώ του είχα βάλει λάθο τape. Τώρα έρχεται. Πάνω σου το λάθο πλέον. <laughs> το πήρα Αν θέλετε πάνω, Αν θέλετε να χτυπήσετε, εμένα όχι τον Κίρκο. Όχι τον Κίρκο. Που είχε πει ο μεγάλο Ανδρέα Παπανδρεύου. Εμένα όχι, Δημήτρη, ναι. Δημήτρης και ο Κίρκο, εντάξει. Μαγιάκι, ωραία. που μακριά. η νύτρα ήθελε να χτυπηθεί. <laughs> <laughs> αυτό δεν υπολέγει. Άλλο αυτό. <laughs> ναι. Μετρό Θεσσαλονίκης λοιπόν, η ευχή. Να το χαρίστε, να το χαρίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ταλαιπωρήσαμε λίγο, αλλά τελειώσαμε. Γεια σα. Να το χαρίτε, να το χαρίστε. Ναι, είδες είπα να το χάρει να το χάρει Και το χαίρονται ναι. Μπαίνουν μέσα και το χαίρονται Δεν πάει κάπου αλλά το χαίρονται Πώ σ... έχει ας πούμε και πας και βλέπεις κάτι τελευερή εκπαλιά Δεν δουλεύει αλλά σου λέει Και κάτι κραίνει να σταματημένα να δείτε. στα ναι. βαγόνια τα πάντα. Και παλιά. ένα καράβι να βαγισμένο Μπράβο. Ένα σπουργίτι ξενιτεμένο έχει, έχει και σπουργίτι έχουμε δει ναι, ναι, ναι. Είχε ευχηθεί και στο σπουργίτι Ένα βαγόν λοιπόν δεν κινούσε Ναι, είχε κίνηση Είναι Φάξ. αυτό που δεν έχουν οδηγό. Δεν ήταν η Γερακίνα <laughs> <laughs> Που πάντα κίνησε. Οκ. <laughs> <laughs> <Okay, laughs> <ναι. laughs> καλό, κακά. Καλό. Καλό, καλό, δεν είναι η Πέμπτη ακριβώ. <laughs> ξεφεύγει. Μέ στην Πέμπτη είναι αυτό. <laughs> Πιο Πέμπτη δεν γίνεται. Πυρήνα πέμπτης Είναι, λε. Αυτό είναι Μόνο εσύ μπορεί να το πιάσεις <laughs> <laughs> Ένα βαγόνι λοιπόν δεν κίνησε. Δεν κίνησε. Και μπήκε γιατί είναι με αυτόματα. Αυτά κινούνται μηχανήματα από το σύστημα. αυτόματα. Ναι. Δεν υπάρχει οδηγό. Δεν το τηλεχειριστήριο, ξέρω πώ κάνω την Μπήκε ο οδηγό. Μπήκε αφού δεν κινιόταν το βαγόνι, δεν ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη. Χθε έγινε αυτό. Ναι. Δεν κουνούσε, μπήκε μια πάλι με κίτρινο γυλαίκο. Το ίδιο κίτρινο γυλαίκο νοσοκόμα που πέτανε. Νοσοκόμα ήταν. του μόντρου. Και οι νοσοκόμε, η διαφορά έκανε. Έχουν παραγγείλει στο Μα ελληνικό. Μα γι' αυτό κράτος. δεν το γιατί βάλανε νοσοκόμα να πάει. Απ' τηλεσκάδα. σω. μάλλον. Δεν αποκλείεται και είναι τώρα όλο το βαγόνι με κάμερε και περιμένει. Να κινήσει. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι άνοιξε μια άλλη πόρτα που πήρε τηλέφωνο τον Αιτή να τη δώσει οδηγίε. Ναι, ναι, θα το δούμε. Είμαι στον τρίτο Κάνω κάτι κομπιούτερ τώρα. Έρχομαι. Ναι, ναι. Θα έρθω. Συνεχίζει να πίνει τον καφέ. Μπαίνει μέσα αυτή η κυρία με το κίτρινο. Πατάει κάτι κουμπιά. Ακούνητο. Το βαγόνι δεν έπαιρνε μπρο. Και παίρνει τηλέφωνο τον IT Τη είπε κοντρολαντελή. Όχι. Το τρένο δεν κινείται καθόλου. Να το χαρείτε, να το χαρίτερο. Το τρένο δεν κινείται καθόλου. Ναι, ναι, φεύγει. Και γράφουν όλοι με κινητά εντωμεταξύ μα στο βαγόνι, περνάνε ωραία στη Θεσσαλονίκη. Είναι με κινητά και γράφουν την κυρία που είναι πλάτη: Το τρένο δεν κινείται καθόλου. Ενώ πάτησε, τα κουμπιά έκαναν, πήρε τον ΑΕΤ. Έκανα ξεχάστηκε τώρα και ένα κουμπιά είναι. Α, βγείτε. Ναι, άντε και βγήκαν οι Πήγαν από εδώ εκεί. Mm. Πόσο, ένα χιλιόμετρο, ενάμιση. Τι θα κάνεις. Καλά, ναι, σου λέει. Να κάτσε κάτω και σου. Σου προσφέρουμε Πρώτον, και. Πρώτον, βγαίνουν Άμα έχει κάποια αντίρρηση, βγαίνει και σπρώξε. Μήπω ήταν άσκηση. Μήπω ήθελα να το σπρώξει. του τρένου. μπορεί μπορεί. Τι θα γίνει άμα μείνει με Αυτό. Ας πούμε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> κάθε <laughs> μέρα κάνουν άσκηση <laughs> πάνω εκεί. Η πιο ωραία είναι με τα εκδοτήρια. Δεν Δεν δουλεύουν, είναι ένα θέμα. Έχει. 15 αυτοκόλυτα από πάνω χαρτιά Α4, χειρόγραφα και με, από κομπιούτερ, με μπλ. Δεν ξέρω να γράφουμε. Και που λέει, δεν δουλεύει, δεν είναι ηρέστα το δεκάικο, δεν δίνει από εικοσάρικο. Κολυμμένο όλο αυτό το νέο. Δεν δούλεψε τον υπουργό, την <laughs> πρώτη <laughs> μέρα, θα δουλέψει τον άλλον. Γιατί να δουλεύει, κάνουν άσκηση. άσκηση και στο μέτρο. Και κινά, τι θα γίνει χωρί στήριο. Από όπω πάλι, πήδαμε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> που δεν ανοίγουν πόρτα. Δεν το ρίχναμε στην κατηφόρα. Που να δεν πάει. δουλεύει αυτό. Πώ βάζαμε τα μηχανάκια παλιά στην κατηφόρα λίγο να πάρει που δεν έπαιρνε με ανιβέλα. Πρώτο τεράστιο, στην κατηφόρα μπορεί να πάρει. Ε, ε, σιγά σιγά. Και τράβα και μανιφέρα. Θέλουμε κι εμεί τι πρώτε 15 μέρε να δουλεύει άριστα. Σιγά σιγά. Τι δουλεύει άριστα. Ε, θα δουλεύει, δουλεύει όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Οι πρώτες 15 <laughs> εκεί είναι το κριτήριο. Σουστό είναι. Στη βουλή έγινε χαμό. Τρένο και χαμό. Ανεβαίνει ο Γερουλάνο να μιλήσει. Του λένε κάτι σουξουμούξου. Ματαλάκια. Δεξιοί βουλευτέ. Και ανεβαίνει πάνω ο Γερουλάνο. Σα ενοχλεί το ότι μιλάει η αντιπολίτευση. Αλήθεια τώρα. Δεν τρέπεσαι. Και μόνο που σα έφυγε αυτό που είπατε από το στόμα. Θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Τι σημαίνει άντε πάλι. Σας παρακαλώ, θα ζητήσετε συγγνώμη ή όχι. Είπατε άντε πάλι. Αλλά θα πρέπει να σας αντιμετωπίσω ακριβώς όπως αντιμετώπισε ο Γιώργος Παπανδρέου κάποιον που είπε τα ίδια πράγματα. Πώς. Που πάει; Θα ακούσουμε τώρα. Πού πάει ο νους. Στο Γιώργο. άντε πάλι. Ναι. Και δεν το, δεν ποιά αυτό ο και Γερουλάνος. Όχι, όχι. Α, τι το είπ Ανεβαίνει να μιλήσει, mm -hmm. λένε κάποιοι τη Νέα Δημοκρατία: Άντε πάλι, το πιάνει αυτό ο Γεωργιλάνο και λέει αυτά που λέει. Δεν πάλι ενοχλείστε. Και θα σα θυμίσω, προφανώ θα του αποστομώσει τώρα. Φαντάζομαι. Γιατί επικαλείται ρίση Γεωργίου Παπανδρέου, ε, που ήταν σκληρό, αυστηρό. Για να ακούσουμε πώ του έστησε στον τοίχο. Mm. Σα παρακαλώ, θα ζητήσετε συγγνώμη ή όχι. Είπατε άντε πάλι, αλλά θα έπρεπε να σα αντιμετωπίσω ακριβώ όπω αντιμετώπισε ο Γιώργο Παπανδρέου κάποιον που είπε τα ίδια πράγματα. Α καλά. <Σιουσίου> ε, <συλίου> ε, εντάξει. <συλίου> <το Honden, συλίου> να υπάρχει και ένα μέτρο κάπου, <συλίου> είπαμε. <συλίου> Λέ, <συλίου> Λέ, <συλίου> ε! Είπαμε. Ρέγε ρουλάνι, το είχε τον <συλίου> και εγώ. δεν θα έκανε ποτέ. Και είπε, Ακαλά, ειδικά καλά. στου δεξιού με ειρωνία. <συλίου> Του έκανε μορή κρέα. Τολμάει. Ακαλά. Και εγώ περίμενα ότι θα πει κανένα να κατέβει εκεί, να κατέβουν άγιοι, καντήλια. Κάτι γίνηκαν ωραίο. Όχι, δεν είναι και ένα τσιόστια πια στη Βουλή. Ό,τι κατέβει θα τον ανεβάσει. Δεν γι' αυτό επειδή είναι ένα τσιόστια στη Βουλή. Κι είναι το που θα έφτιαχνε να τις γιώσω Στα γραφεία τους το φτιάξανε Α, δεν, ξέρω, δεν, έχω πει. δεν μας είχε τάξει mm. θα κάνει κλεισάκι στη βουλή ναι. Στα γραφεία του. Γιατί ήθελε να πάρει ρεύμα παράνομα <laughs> <laughs> Τότε κάνουν κλεισάκι ο <laughs> <laughs> Δεν ξέρω αλλά δεν το έχει φτιάξει μάλλον Τίποτα ή δεν το έχουν παρακολουθήσει εμείς Δεν ξέρω. Όχι, δεν το έχει φτιάξει σίγουρα. στο λέω εγώ. Mm. Με στη Βουλή εκκλησία δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω. Δε, δε, δε, δε, να που είναι μέσα, να δούμε. Μυρίζει λιβάνι, δεν μπορεί Κάντήλη. να έχουν όπως είχε αλή και εκεί που τη και όλο το σπίτι Καντήλια ανάμενα, έτσι και νά... έτσι πρέπει να έχει καντήλια για να το κατεβάσει την Καντήλια δευκαιρία. στη Βουλή υπάρχουν πάρα πολλά. με κάθε Να τον Το δεν το Καλά έκανε, Χάιλε. Και είμαστε ακόμη και Κι εγώ να <αναπτρίχιασα. σίλιο> <σίλιο> Και Το ήξερα όμω. ήξερα θα προκαλέσει. Ρε, <σίλιο> ναι, ναι, ναι. Μετά από αυτό, μετά από αυτό πάμε σε απονομέ. Αν <σίλιο> και μετά τα καλάθια των Χριστουγέννων, μου κάνει πολύ άδωνε Γεωργιάδε το, το καλάθι. Όσο, καλάθι ο σοσιαλισμό ανάπτυξη. Όπω θυμάστε, δικά μου εφεύρεση. Καλημέρα. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανο που συνεχίζεται ήδη τρίτο χρόνο αφού έφυγα από την Υπουργή Ανάπτυξη. Που πάνω να είναι κάτι που και η αγορά και η αγορά δεν συγκράτησε και πάλι. Να το. Το εργαλείο δούλεψε και μάλιστα αφού το έφυγα από την Υπουργή να την επόμενη χρονιά, ο Economist, έδωσε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο για, εφ, για εφάνταστο και αποτελεσματικό εργαλείο κάτω του πληθυσμού, στο γαλά του νοικογυριού. Ναι, εντάξει, ότι είναι φάνταστος είναι. Πήραμε χρυσό μετάλλιο. Ναι, ναι, και δεν το λέει κανεί. Όχι. Δεν μόνο για τον Τεντόγλου. Να, νά, τι να το κάνουμε, γιατί δεν καλά. Ενώ εδώ. Κι άλλο πητάει καλά. Στο καλάθι. Mm. Για, για του ίδιου λόγου. Ναι, <laughs> <στους> δεν <ίδιους> ξέρω. <λόγους. laughs> πήρανε εδώ για το καλάθι. Η Ευρώπη το αναγνώρισε ω εφάνταστο. Ωραία ιδέα. Και μα δώσαν χρυσό μετάλλιο. Πού, πού έγινε αυτή η τελετή, Πώ συνέβη. Για τα Μάτουγκ έχω ακούσει κάτι. Για τα, δεν ξέρω. Δηλαδή είχα χρυσό μαθαίνω. μετάλιο και πέρασε αβαβά. Δεν το επικοινώνησαν. Γιατί καθόμαστε ξημερώματα και βλέπουμε τα Όσκαρ και αυτό το τελετή δεν την είδα. Πραγματικά. Για το, γιατί είμαστε μίζεροι πάλι. Μα, και δεν θέλουμε τα καλά να Όχι. το βλέπουμε. Δηλαδή πήγε ο Άδωνο κάπου με τέτοιο πιγκουίνο δυμένο να πάρει μετάλλιο. Ναι, με το... έτσι. Λέχισε ο μετάλλιο. Ξέρω εγώ Στα βουβά του το στείλανε με τι. Δεν ξέρω πώ είναι αυτά τα μετάλλια. Τεμού. Τα, μετάλλιο θεμού. Αμούφε, λε να είναι. Να... Ε, δεν ξέρω, δεν λέω. Αποκλείεται ναι. γιατί είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν κάνει μουφίε. Ωκαδέν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα γι' αυτό και μάλιστα το πήραμε για το καλάθι και όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι έχει βελτιωθεί Η δεν αγοράει κανεί για κρύβια πια. Τέλειωσε. Αφού έχει το καλάθι. Όχι μόνο τη υγεία. Ε. Θα κάνει κανένα καλάθι να πούμε στο φαρμακείο να πάρουμε γύψου και αυτά, άμα είναι να πα για κανένα νοσοκομείο. Ένα καλάθι τη υγεία. Όχι. Α. Μπα... Τέλο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ε, μα τα προτάσω. παρέχουν τα νοσοκομεία, δεν σε καταλαβαίνω Τα ιδιωτικά. Όχι. <laughs> Όχι, τα ιδιωτικά <laughs> τα παρέχουν. Απλά πρέπει λίγο το κάτι τη παραπάνω να δώσει. Τι θε παραπάνω. ενώ αν πα ιδιωτικό. Όχι, είμαστε μια χαρά, είσαι μίζερος Και όχι μόνο είμαστε μια χαρά Και να πάω στην Λευκάδα Να κάνω μονοπράκτα και σκληροθεσίες Ή στο άλλο που δεν κουνάει η Ρούπη Στο μέτρο Να Θα ακούσουμε τώρα Πώς, τι θα γίνει τα Χριστούγεννα Γιατί πλησιάζουν το Χριστούγεννα Τι έχουμε σήμερα 12, 13 Αυτό. Όχι Στα υπόλοιπα Στην υπόλοιπη κατάσταση και κυρίως στον τουρισμό Ένα από τα μεγάλα προβλήματα των στατιστικών δικτών ως προ το, το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα είναι το μαύρο χρήμα. Το οποίο στην Ελλάδα είναι αναλογικά πολύ περισσότερο από τις βόρειες βόρειε χώρε. Άρα, αυτοί οι δείκτες για την Ελλάδα έχουν μια πολύ μεγάλη σχετικότητα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν υπολογεί πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην ούτε ράτσο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώ πάνε αυτοί οι άμυ Και παλιά. Πώς Γιατί, μετά... αυτό δεν έχουν... γιατί σου λέει δεν ξοδεύω πέρα... Αυτό είναι. Γιατί έχουν και από αλλού εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα. Τάκα, ένα μηδέν. Τα ορίστε. Όποιο πάει διακοπέ, δηλαδή φέτο, θα πάει με μαύρα. Ναι, γιατί τα από το, το στρώμα, αυτά που είχαμε βάλει στον κόμμα. Τώρα σιγά-σιγά τα βγάζουμε για να πάμε διακοπέ. Ναι. Γιατί, γιατί τα έχουμε λύσει τα άλλα θέματα. Και υπάρχει, αν δούμε όλα τα καταλήμματα επειδή είναι γεμάτα, υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Ναι, ναι. ναι, ναι και ναι, ναι. μόνο ναι. μαύρο χρήμα. Με λευκά δεν πάει κανεί. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Γνωστό. Οπότε το συνεχίζει αυτό το σκεπτικό. Γιατί τα έλεγε το πρωί εκεί και το ανέπτυξε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Δεν πάνε διακοπές Έτσι. με μαύρο χρήμα όλοι. Αλλά εντάξει. Κάνε μάσκι τώρα. Έλα μόνο η Δε, Δεν Ά, τώρα Θέλω να μιλάμε λίγο ειλικρινά. Ε, ειλικρινά θέλω να το λίγο ειλικρινά. Ειλικρινά, ειλικρινά. μιλάμε. Δεν, δεν ξέρει στην Ελλάδα ότι υπάρχει μαύρο χρήμα. Όχι, μαύρο χρήμα υπάρχει. Όμω, θέλω να σου αποδείξω πώ ότι υπάρχει Είναι ακόμα μεγάλη. Το καλάβει. Λέμε 9%. Μικρότερη, 17 την είναι. παραμένει μεγάλη. στο Για Φε υπάλληλο Αναπλαστείου. Υπάρχει κρίση. Φε υπάλληλο Ιωτορίου. Φε καθαρίστρια. Πετε μου στο Υπουργείο Εργασία το μεγαλύτερο σφαίτι που ζητάγα να βρω τέτοια επαγγέλματα. Λατζέρι εργοστέ. Σε αυτό είναι φρε, Αν μπορεί. Φε να τζι. Πρέπει να πέθαξω 200 επαγγέλματα που έχουν επιχειρήσει στη ζητά ζητάνε να του βρούμε εργαζόμενου, παίρνει η Δήπα τηλέφωνο στου δηλωθέτε ανέργου, 100 τηλέφωνο και λένε και 100 όχι. Κατάλαβε πόσο απλό είναι το σκεπτικό. Το ρώει του Λατζέρι πάντω. Ναι, έχει βεβαιωθεί αυτό. Ε, πήγε καλά ναι. Κατάλαβες ποιο είναι το σκεπτικό Υπάρχουν τα μεγάλα υψηλά εισοδήματα Οκ okay, με αυτά και δηλωμένα Υπάρχουν οι χαμηλόμιστοι mm -hmm. Δηλωμένοι και αυτοί δεν μπορούν να ξεφύγουν Και όλοι οι υπόλοιποι που όταν πάνε σε εστιατόριο Ξενοδοχείο Κάνουν διακοπές Είναι μαύρα ε, Ο, ο λατζέρις και όλοι αυτοί Επειδή ζητάμε λατζέρι και δεν έρχεται Ζει μαύρα Α, Γι' αυτό δεν έρχεται. Μ, από που τα παίρνουμε. Άρα δεν υπάρχει ένα θέμα Έχει συνθηκών... πετρελοπηγέ, μήπω ο Λατζέρη. Όχι. Δεν α, υπάρχει α. θέμα συνθηκών εργασία. Χαμηλή αμοιβή. Εκμετάλλευση με υπερορίε, με συνθήκε δουλειά, με όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Δεν τα βλέπει εδώ η διοίκησή του. Και λέει: Όποιο δεν δουλεύει και δεν περνάει καλά, είναι με μαύρα. Mm. Έχει άλλου τρόπου και ζει. Αυτό είναι το ιδεολόγημα. Ωραία. Το ναι. ακούω, το ακούω. Το νήμα το πιάνει από που ξεκινάνε τα μαύρα, α πούμε, σύμφωνα με τη δική του λογική. Όχι. Ποιο μπορεί να έχει πολλά μαύρα Όχι. και μετακυλίονται να στο στον εργαζόμενο που έχει ανάγκη και παίρνει μαύρα για να του ρουφίξει το αίμα και να μην έχει δικαιώματα. Να σου το πω κι αλλιώ. Αφού λοιπόν όσοι είναι διακοπέ τώρα τα Χριστούγεννα είναι μαύρα, α. να πάνε να του πιάσουν όλου που είναι διακοπέ στα ξενοδοχεία επειδή έχουν μαύρα. Ωραία. Δεν θέλει να καταπολεμήσει ναι. τα μαύρα. Τέλο. Όποιο έχει άσπρα δεν θα πάει φέτο διακοπέ, οπότε καταλαβαίνουμε. Όποιο πάει διμεράκι με μαύρα έχει πάει. Οπότε. Έρχεται και σε πιάνει. Πολλά όλα γίνονται με κάρτε συναλλαγέ. Όλε οι συναλλαγέ. Ναι, ναι. Οι ναι. ναι. Ε, εδώ λοιπόν Έχισε. έχει ένα, πάω, ένα σκεπτικό. Α πάω διακοπέ και θα έχω λατσέριδε στο ξενοδοχείο να μένουν στον πλάδο Δεν έχω χειρότερο. Α, Επειδή είμαι μαύρα Δεν έχω χειρότερο. Ναι, α, α... Εκεί μα φτάσανε. Δεν είναι αυτό. Δεν... Θα ντρέπομαι να αφήνω το πιάτο στο πρωινό άπλητο Αυτό με νοιάζει. Αυτοί θα το πιάνουν. Είναι οι πιο παστρικέ. Ενώ εγώ που θα βίνω έτσι που είμαι άσχετο με το επάγγελμα. Okay. Mm. <laughs> Απορεύουν αυτά από το συλλογισμό άδων Από το συλλογισμό ναι, εντάξει Και ένα τελευταίο με άδων Και με αυτό πάμε σιγά συλλογισμό. στο κλείσου Θέλω να πω αυτά τα λογικά άλματα που κάνει Παπαροσύνη. και, και το... Παπαροσύνη Παπαροσύνη <laughs> είναι μια <laughs> λεξιπλασία μένα okay, Αλλά ωστόσο ναι. ισχύει Πότε περνάγαμε καλύτερα Τι ισχυρίζω εγώ Εάν πράγματι δεν έχει χρήματα Και χαμηλώναν το μεροκάμωτο θα πας. Γιατί πως δουλεύει ο καπιταλισμός. Κάποια με τα εισοδήματα με την προσφορά εργασίας. Εγώ το και συντεριάζουν. Καταλαβαίνεις το σου λέω. Για να μην πα. Πάει να πει ότι από κάπου αλλιώ εισόδημα. Είναι κατανοητό αυτό. Στου αγρότε. Είναι κατανοητό αυτό, σου λέω. Α σας... αφήσουμε όλη μα την κλάψα για του δείκτε, λοιπόν. Ο... Οι δείκτε για την Ελλάδα είναι σχετικοί Οι... και πάμε με τον πραγματικό κόσμο. Έχουμε... Στον πραγματικό κόσμο, την πενταετία Μητσοτάκι, ο κόσμο περνάει καλύτερα. Ευτυχώ! Ο λόγο που ο Μητσοτάκι ακέφτει τι εκλογέ είναι ότι ο κόσμο περνάει καλύτερα και όχι χειρότερα. Ο λόγο που η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο τη δύναμη τη όλων των δημοσιοποιήσεων Ωραία, που τα λέει, παίρναμε καλύτερα με μτσοτάκι. Τέλο, θα ξαναμυγεί, βγήκε και θέλει να δω να κρατήσει. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Σπυρίδων, Άδωνη Γεωργιάδη, τόσα χρόνια βοήθεια στην κομμωδία. Το ίδιο Σπυρίδων είναι αυτό. Βέβαια. Ακούτε τι είναι σήμερα, ερώτηση. Το έχω, εγώ τη Βαρβάρα, ξέρω και του Σάβα. λίγο πιο μετά είναι και ο Σπυρίδων. Έτσι κλείνει το πρώτο μέρο. Όπου το λένε Σπύρο γενικώ. Το Άδωνη το έχει καλλιτεχνικό. Το πρώτο είναι το Σπύρο, δεν το δεύτερο. Θα αλλάνσαριζόταν με νέο ελληνικό όνομα. Εσύ να με... σωστό, σωστό, σωστό. σε λέγανε Φιδεία Αποστόλη, ποιο θα, Λάμσαρε. Το παίζω. Μετά από αυτό που βγήκε και τώρα στι ευρωεκλογέ, δεν ξέρω, είμαι σίγουρη θα, θα βάζω το Φιδεία. Εντάξει, παιδί μου... εμεί λέγαμε και στο σχολείο αυτού που λέγανε ψέματα. Κικέρονα Αποστόλη. Κυκέρωνα, ναι. Το, Κικέρω... το αγοράζω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν και πάντα το κρέοντα, εμένα μου άρεσε από το αρχαίο θέατρο. Αλλά τέλο πάντων. Ναι. Και από το Κυκέρωνα, το παίζω. Κικέρονα πάμε σε διαφημίσει. Ελνοφρένια λοιπόν τη Πέμπτη. Εδώ είμαστε, ναι, επιστρέψαμε. Έχουμε και παρέα πέρα εδώ. Μα πήρε τηλέφωνο ένα ο κρατή, ο Γιώργο, ο ηλεκτρολόγο, συστήνεται. Ναι, έχει πάρει και στη. Yeah. Στο... είναι ροκλόου, μιλάμε τακτικά, άμα έχετε ακούσει. Και αυτό, λέω. Και ακούσει, αυτό ναι. λέω, ναι. Και επειδή φεύγει η μετανάστη, εξόριστο, πάει και αυτό στη Γαλλία. Νάτο. ήθελε να έρθει να μα χαιρετήσει. Βάλτε ένα τάπερ παστίτσι που φτουράει. <laughs> <laughs> όχι, εκεί θα μα φτιάξει. Να πάρει. Το Έχω, Συγγνώμη, καλυσπέρα, ναι, έχω κανονίσει. Έχω... Τις ε, ναι, <laughs> έχω τέτοιο. Ε, κουπόνια για φασολάδα έχω κανονίσει. Έχω μεριμνήσει. Από Η φασολάδα δεν ήταν εκεί, εδώ ήταν. Α, εδώ ήταν. Εδώ ένα... τρώγαν τη φασολάδα. φασολάδα. Ωραίο ακροατή, μπράβο. Mm. <laughs> συνέκτη, <laughs> ξέ, να πάρει και αφιερώσει. Η φασολάδα ήταν την διάρκεια τη κατοχή. Είχε κουτάλια, δεν είχε κουπόνια. Έκανε ένα κουτάλι και έτρωγε τρία συσίτα. Το ίδιο κουτάλι. Μα είναι το ότι πεινούσε ο άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι μετά πήγε στη Μυραμπό κοντά στη Μυραμπό. Ε, λίγο, πιο έξω, λίγο πιο έξω. Την κρατώ, Θέλω να έχω λίγο αίρεση. Γιατί φεύγει από τη χώρα, Γιατί πιστεύω το ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι το οποίο εδώ πέρα είναι αξιόλογο, Δεν μπορεί τι λέει, ε, Τι, ε, άκου, τι λέει. Δει, Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Πραγματικά. Και κάθε και πάει στο Μακρόν που δεν μπορεί να βρει πρωθυπουργό. Ε, που έχουμε, περνάνε την κρίση αυτή. Εμεί έχουμε και περισσεύουν οι πρωθυπουργοί. Και πάει τώρα εκεί. Συγγνώμη, έχει ακούσει όλη τη βδομάδα εδώ βάλαμε. Και τώρα που λέει ότι η Γαλλία περνάει κρίση φοβερή, και άδωνη που κάνει συγκρίσει με τη Γαλλία και άλλου και ότι εμεί είμαστε πιο πάνω από αυτού. Τα έχεις ακούσει όλα αυτά. Βεβαίως, δεν, είναι δεν είναι λίγο υποκριτικό να μιλάνε αυτοί που δημιουργούν κρίσει. Σοβαρά κρίσεις. παντάει. Να κάνει παντά. να, να, να τη χώρα σου να πολεμήσει. Ήρθε εδώ να παντήσω σοβαρά. Δεν μου πάει τα <laughs> <laughs> <laughs> σπαρτιά τη. Δούλευε εδώ. Δυστυχώ ναι. Πού? στο αεροδρόμιο. Σε να σε μια εταιρεία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όχι, να πούμε. Όχι, όχι. Δεν παίρνει ρόλο. Δεν, δεν, τίεκ... δεν ήσουν μόνιμος όχι. Σε ένα project τη εταιρεία που τελείωσε, α... Το... Α, το... Α, τελείωσε το. το οποίο... Ακριβώ. Τελείωσε το project. Δεν, δεν μου τα έχει πει έτσι. μισό τη Μισό λεπτό. Με απολύσανε. Και ο λόγο ήταν το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία επέμενε να στέλνει κόσμο, το προσωπικό τη δηλαδή, σε ταξίδια τα οποία είναι η εργασία δέκα μισή ώρε. Σε ποιε πόλεις, περιοχές? Ε, παντού. Και Τουρκία και Ισραήλ. Και εσύ τι να κάνει όλο αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι το, δι, το θέμητο του καθενό, κατά την γνώμη μου. Αν θε να πας σε ένα ταξίδι, πηγαίνει. Αν δεν θε, δεν πηγαίνει. Οκ, okay, δεν ήθελες να Δεν ήθελα να συμμετέχει. Θέλω άλλο... να συμμετέχει. Και γι' αυτό πας στο... στη Γαλλία. Γαλλικά ξέρει. Ναι, Για μιλά τώρα δεν Όχι Δεν που που από το ξέρεις το κοροπί ζαμέ ζαμέ οπότε ξέρεις Γαλλικά άρα δεν πάω έτσι εκεί το καλό είναι το όσο και να ακουστεί περίεργο Το να βρεθεί δουλειά εκεί πέρα είναι εύκολο γιατί δεν υπάρχουν τεχνίτε, θα το πούμε έτσι. Γενικά τα τεχνικά επαγγέλματα εκεί πέρα είναι δύσκολο. Τι θα κάνει ηλεκτρολόγο. Τι δοκίμασε να πα για λατσέρι που ψάχνουμε εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι, δεν μα λείπουν τεχνίτε. Σου λέει ψάχνουν τεχνίτε ζαχαροπλάστη. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι σκέφτηκα να στείλω βιογραφικό. Δεν έχει τι να πει τώρα ηλεκτρολόγο. Ναι, ηλεκτρολόγο να βάλει λίγο αλέπι, θα σε και να πει να πει κάτι σαντσουρέκι. Απλά σκέφτηκα να στείλω και να πειράξει το μερό. Τι νόημα κάνει, κοιτά, βάζει την ε, ατσαλίνα. Ε, ε, να και βάλει και να λέμε. Δεν ναι. έχουμε φάει σκληρά τρόπνο ή στη μόδα σκληρά με λομακάρουν. Κόψτε με την πέζα. <laughs> <laughs> Όχι, αλλά σκεφτείτε <laughs> να κάνω <κάνετε laughs> το μορό. σε κάποια διάσωση, σε κάποιο νοσοκομείο. <laughs> Αν δεν κάνω α, εγώ το μορό, να κάνω τον ηλεκτρολόγο mm. με στο νοσοκομείο που γίνεται mm. η κλοπή. Να συμμετέχω κι εγώ κάπω. Να σου πω τι μισθό θα παίρνει εκεί. Το έχει ψάξει, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από εδώ πέρα. Περίπου, ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώ τι παίζει ένα ηλεκτρολόγο νέο. Αν ειδικά κι άλλο κόστο ζωή, Εδώ είμαστε τσάμπα. Του το από τη στιγμή που έχει. Ωραία, ειδικευόμενο. Ωραία, ξένος, Θα είσαι ξένος Ένα. Τι θα, περίπου, 8.000. Δεν παίρνει, αλλά το μισθό κειμένεται ανάμεσα στο βυθό, δυόμισι εκεί. Ανάλογα την εταιρεία. Ναι, αλλά τα ενίκεια εκεί είναι πιο φουντωμένα από εδώ. Όχι παντού. Θα γίνουμε Γαλλία, βέβαια, κι εμείς Όχι παντού. Όχι σε όλη τη Γαλλία. Δηλαδή, εγώ ξέρω σε πόλει Επαρχιακές επαρχιακές, περιφερειακές της Γαλλίας που 3,90 τραγωνικά έχει 600 ευρώ <σοπόλοι> <σοπόλοι> ναι, σε, υπαρχία, ναι, σε... επαρχία εγώ. θα πας Όχι. ναι να πα τώρα σε χωριό δηλαδή δεν έχουμε χωριά εδώ Να πάει να κάνει να βιδώνει λάμπε. Πρέπει να πάει στη πα τη διάρκεια. Να χάσουμε το τον ηλεκτρολόγο, το υπόλοιπο... να ψάχνουμε να και ηλεκτρολόγου μετά. Η πόλη που θα πάω σε έκταση είναι σαν το βόλο. Μαύρα θα πάρει. Όχι, δεν θα πάρω μαύρα. Νέο βόλο. Δημα... Νέο βόλο. Εκεί δεν δε συμφέρει γιατί δεν έχει. Σε χωριό πα. Μισό λεπτό. Επειδή υπάρχει, υπάρχει ο βόλο και στο βιογραφικό λόγω. Καταγωγή, συγγνώμη. Λα καταγώγηση. Λα καταγώγηση. Αυτό το λέει είναι το καταγώγηση. Είναι λέ Όχι λά. Είναι λά, είναι ελικό. Το λέ είναι Όχι το λέει είναι ελικό. Το λέει είναι Ναι, αλλά το λά είναι θεσμονήτικο Μην Δεν είναι γαλλικό. τώρα να πήγαινε ηλεκτρολόγος στον Να ο να Ναι, δεν έχει τώρα, εσύ είχε ένα. Δεν είναι. Α μπορεί να πετάξει από τα ψάφια. Παλαμπαίω. Αυτά δεν είναι πέμπτη. Μείον πέμπτη, <laughs> <Μίον> πέμπτη. <laughs> πέμπτη είναι με αυτό. Μείον πέμπτη, καμία αντίρρηση. Εκεί έχει κάπου να μείνεις. Ναι. Πα σε μια, μια γνωστή βάση. Πάω σε, ναι, σε οικογενειακό περιβάλλον. Για να... Σε οικογενειακό, για να το πρώτο εξάμενο και μετά να πατήσει τα πόδια σου να. Ε, όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά. Το μικρόφωνο το έχει δει μπροστά σου. Ε, το έχω δει. Απλά ναι, ενώ... είναι η αγωνία, είναι το σύνθημα. Σο... Κατάλαβε. Ενώ έχει το νου σου να Είναι σίγουρο που μου στο μάτι ε, και ναι. δεν μπορώ. Οπότε πότε φεύγει. Είσαι μια εβδομάδα ακριβώ. Και ήθελε να έρθει να δει πώ είναι το στούντιο και όλα τα υπόλοιπα. Έχι, Μαζίς, να Έχει πάει και στην παρασκευή στο Αποστόλιο και σε έχω δει. Ά, στις α, καθώς φορές. Καθώς. Κάθε φορά έρχεται. Κάθε φορά έρχομαι. Ναι. Είναι αυτό που στην τελευταία έκανε και γενέθλια σε ένα φίλο του. Α, ναι, ναι. Στην που Στην τελευταία ήταν στην, στη... Στη... Στην, κατσαρίνη. Ό, στην Κατσαρίνη. Δεν έχετε στην κατσαρίνη. κάθε φορά, έχετε σε Θα με καλέ να εδώ. Όταν λες καλές και μια πιέστα, καλή καλή δουλειά. Πιέστα, δουλειά πιέστα. Να πληρώνει σε καλά, να μπορεί να φέρει Δεν υπάρχει για του δεν υπάρχει καλή δουλειά. Τι δεν υπάρχει. Όχι, απλά κάνετε κακό καπιταλισμό και τα Είπα να το χοντρίνω λίγο, συγγνώμη. Όχι. Φύγε, φύγε. Θα φύγω. φύγει, να φύγει, δε. φύγει. Όχι, υπό συνθήκε, ναι, θα έμενα Είναι άλλο κακό καπιταλισμό και άλλο ότι μέχρι να αλλάξει κάτι και επιδιώκουμε ό,τι. Και Θα μπορούσαμε και καλύτερα να δικαιούμαστε και περισσότερα. Α πούμε, η υγεία έχουμε αυτή που έχουμε την υγεία. Δικαίουμαστε. Δεν, εξε... δεν είναι η υγεία τη Ουγγάντα. Αλλά όμω. Ναι, οκ. Okay, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη με βάση αυτά που πληρώνουμε και αυτά που μα τάζουν. Άρα το καλό είναι σχετικό. Κακό καπιταλισμό ναι. Αλλά από εκεί και πέρα μέσα εκεί πολλά μπορεί να γίνουν να κάνουν. Α πούμε, η χώρα δυστυχώ έχει αρχίσει να Αλλιώ περιμένουμε και, και γίνεται, έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, κατά την άποψή μου, τριτοκοσμική. Όσο περίεργο και να ακούγεται, έτσι. Ποιε συνθήκες είναι το πέρα νορμάδου. Τον να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να. Παρακαλώ να πεθάνει από το να γίνει καλά. Ποιο θα το σε κάνει ράτζο. καλά. Γιατί είσαι το στο ράτζο, διάδρομο, σοβαρά. Στο διάδρομο. Δεν ευαρετάμε στο θάλαμο. Εντάξει, ναι. το ράβλο ο κόσμο, σε βλέπει. Ε, το τρέμω, το μέτρο. Δεν την κουναν. Που λοιπόν, τα ράντσα είναι... πλέον δεν είναι Ραζα, είναι κανονικό κρεβάτι. Πλά είναι έξω. Μην ναι. είναι κολυβόμαστε. Και πάνε στη χώρα να ξέρει ότι πλούσιο είναι πιο πολύ από του φτωχού. Το πιο γορείται. Και προφανώ ανοίξει του φτωχού πλεπέ, γι' αυτό και φεύγει. Και επικαλούμαστε βέβαια και εμεί και να σε ξεπλέσουμε άθουν και βοήδινο, όχι αστείουν επιχειρήματα και την κορδέλε. Είναι ανανοητέ. Και όχι πολλοί πεδρούμαστε. Ε, oh. Oh, τώρα oh, σε παρακαλώ καλώ, πάρα πολύ Το πρόβλημα είναι ότι όσο πάνω για να κάνω Δεν φεύγει αυτή πλευή, αυτό το πλεμπέ oh, Πήγαινε σαν... εκεί είναι... στην Γαλλία να ξεπληθείς Θα έχεις... σου πω ότι είναι μια ψιλοακροδεξία κοινωνία Η Γαλλία σε αποσχολεί Πάρα πολύ Πώ το σκέφτεσαι αυτό Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα Και σίγουρα και εγώ θα πάμε την ταυτότητα του μετανάστε έτσι. Σίγουρα θα αντιμετωπίσω το τους πάνω Και του ίδιου του Γάλλους Αλλά Είναι μεγάλο πρόβλημα Ε, περιμένω να ζήσω διαφορετικές συνθήκες Ίσως και πιο άσχημες από τη ζωή εδώ πέρα Στο κοινωνικό κομμάτι Στην αρχή Στην αρχή, Ναι μέχρι να Πώς κάποιε το πω, κάποιες Α. ιδέες έτσι, Και να αφομοιωθείς εκεί μέσα Μέσα στο ο. κοινωνικό σύνολο. τον βλέπω αυτόν Τις λεπένω παδόν να ε, γίνεται Σιγά, σιγά δάξει, όχι Θα την άλλη φορά και θα λες, λεπέν γιατί όχι καλή είναι Να μη... Όμορφη, καλή κοπέλα, ναι. ευγενική Έχει αστική ευγένεια Ξέρει να μιλάει Βλέπω να λες τέτοιο Όχι να μου λείπει το πίσω Ευχαριστώ <χι> okay. πάρα πολύ θα Πού θα ψηφίζεις τώρα, εκεί ή εδώ ε, Όσο μπορώ να, να ασκώ τα εκλογικά μου δικαιώματα Κανονικά εδώ πέρα Έχουμε και επιστολική ε. Να Α, Όχι για βουλευτέ για, για ευρω... Ευρωβουλή ε, τί, πέρι, Τώρα στις επόμενες θα έχουμε και για βουλευτικές Δεν ξέρουμε, θα δούμε Μάλιστα, ωραία Να πάνε όλα καλά Πότε πήρες την απόφαση, τώρα πρόσφατα. Όχι, αυτή η απόφαση έχει παρθεί εδώ και κάτι χρονάκι αν είναι η αλήθεια. Δεν ήταν όνειρο, ήταν όνειρο. Δεν ήταν όνειρο, γαλία. ήταν η, η λύση στο πρόβλημα. Κατά τη δικιά μου άποψη. Μήπως όμως αυτό το ήθελες να φύγει δεν σε βοήθα για να στεριώσει εδώ. Δεν, το, δεν θα πάω κόντρα σε αυτό που λε, αλλά έχοντα γνωρίσει και μια διαφορετική πλευρά του νομίσματο, γιατί έχω δουλέψει πάνω και έχω ζήσει πάνω. Έχει ξαναπάει η Γαλλία. Ναι, ναι, έχω μείνει και για αρκετό καιρό, και άλλα σε 9 μήνε περίπου. Ναι, ναι. 9 μήνε. σω θέλει το ότι δεν είναι κεντρι, κεντρικό μέρο, δεν είναι μεγάλη πόλη, υπάρχει επικρατή ησυχία. σω αυτό. Έβγει είναι... από την Αθήνα και πα σε μια επαρχία, σε ένα χωριό. Γιατί? Η Αθήνα που φέτος, πρώτη πόλη στον κόσμο, θα έχει δύο εκδηλώσεις πρωτοχρονιάτικες. Ας το πω, έχεις νο, καταλάβει αυτό. ένα αυτοί. πρόχειρο παράδειγμα. Ναι. Ας... Σου έχει ξανατύχει. Όχι, όχι. όχι. όχι, όχι, όχι Μπορεί στη Δαμασκό, ναι. λόγω φιλών εκεί, να κάνουν δύο πρωτοχρονιές. Να, Δαμασκός και η δα Αθήνα. Νο. Αν και αυτό που με πληγώνει είναι ότι αφήνω μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που κάτω από τη... Πώς το είχε πει ο Μητσοτάκη ότι υπάρχει... Ο Μ Η πολιτεία του, του, του πλάδου. Σαν... Αυτό είναι σαν... μεγάλο πλήγμα. Είναι αυτό δεν το σχολιάσαμε. Περίμενε και εσύ. Τα έπεσε όλα πια πληγόθκη. Θα έκανε και αυστηρέ τοποθετήσει εδώ. Σοβαρέ, άμα δει μικρόφωνο. Εννοεί ένα καραγκιόζο, όπω ξέρουμε όλοι. Και ξαφνικά εδώ. Δεν του λέω το παιδί. Το, το Γιώργο είπα. Δεν μπορεί να βάλει άλλο επίδοτο γι' αυτό. Έχουμε εκδήλωση πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα. <Κι> όπω κάθε χρόνο ο Δήμαρχος, παντού, οι δήμαρχοι στον κόσμο, στον πλανήτη. Και πετάγεται και ο περιφερειάρχης και κάνει άλλη εκδήλωση στο πάρκο που ανήκει στην περιφέρεια. Παλαβό, η περιφέρεια mm. έχει ένα πάρκο. Ένα πάρκο. Ένα πάρκο. Το, το παιδί του άρρος λέει. Ναι, ναι, αυτό το παιδί Ανήκει περιφέρεια και όλα τα άλλα είναι λίγο θέμα. Και κάνει θέμα. πόσο γυφτιά, πόσο παλαβό και πόσο... Πραγματικά αυτό δεν, δεν δείχνει πώς ακριβώς έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους. Πόσο πατούλης αυτό ο χαρδαλιάς όμως. Πόσο, πόσο πατούλης. πατούλης. Ναι. Κανονικά όμω. Και θέλει ντε και καλά να δειχθεί και αυτό και θα κάνει και αντίστροφη μέτρηση και θα έχει κάμερα εδώ, κάμερα και εκεί. Και φορέιρα εδώ, μποφίλιο εδώ. Φουρέιρα έχει από εκεί, δεν νομίζω. Ε, ο... Φουρέιρα έχει προχθέ. Κάτι, Κάτι άλλο χθε. Δεν θυμάμαι, ναι. Ε, τίποτα αργυρό, πορτοψάλτη, τι έχει ηρέμον. Δεν ξέρω, κάνατε. Κάτι τέτοιο. από αυτά. Και εδώ θα είναι ο φίλο Λιβωριά και τα λοιπά. Τέλο πάντων, ε, Γιώργο, καλά να πάνε εκεί. Το έχει πει και ο Αλεξανδρινό Καβάφη, ποιητή. Όπου και αν πα πόλη θα ακολουθεί. Έτσι που τη ζωή σου ρίμαξε εδώ, στην κόχη του, τη μικρή, σε όλη τη γη τη χάλασε, λέει ο Αλεξανδρινό. Απομένει τον καθένα να τον διαψεύδει. Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να πα καλά και θα βάλουμε αυτό που δεν βάλουμε προχθέ. Είχα μια υπόσχεση δώσει και την τηρούμε. <laughs> η τόπι, η πιρόγα, το οποίο είναι η πυρόγα, το ερωτικό δηλαδή. Άλκη αλκαίο με αφορμή θάνατο, την επέτειο θανάτου. Εδώ τραγουδισμένο Τιχαρλίλο Αλεξού θα παίξει όλο, ε! Μπράβο, Μπράβο και με ναι. αυτά σα αποχαιρετούμε. Γεια χαρά. Με μια πυρόδα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των βυσικοτών αρμένων Ευρώ, εδώ είναι Αττική